Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Κώστας και ακούτε την εκπομπή από Λάφιστα Ανεύθυνα σήμερα Δευτέρα, όπως και κάθε Δευτέρα, 7 7-9 στον Κόνιο Νέρ. Κλασικά πριν πούμε οτιδήποτε για τις απόψινές μουσικέ επιλογέ, θα αναφέρουμε ποιους τρόπους μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας. Είναι κυρίω μέσω του site του σταθμού www.konypavlaner.com Εκεί μπορείτε να μας στείλετε email ή πολύ προτιμότερα να μπείτε στο chat και να τα λέμε ζωντανά καθώς τρέχει η εκπομπή. Οι σελίδες του σταθμού στα social στο facebook κόνι παύλα και στο instagram κόνι ο το κατώ web κατώ radio και η σελίδα το account μάλλον του σταθμού στο twitter η X όπω λέγεται τώρα, on Υπάρχει φυσικά και η εφαρμογή μα, μπορείτε να την κατεβάσετε είτε στο Play Store είτε στο iTunes. Και ειδικά για σας που είστε φανς αυτής της εκπομπής υπάρχει το groupaki στο Facebook, γράφτε με ελληνικού χαρακτήρε ραδιοφωνική εκπομπή από Λάφη και βρίσκετε το group όπου υπάρχουν post που το κάθε post αντιστοιχεί σε μια περασμένη ηχογράφηση πατάτε το link πηγαίνετε στο, σας πηγαίνει στο archive.org και στο, στην περιγραφή του κάθε post έχει και τράκλιστο ώστε να ξέρετε τι περιέχει ακριβώς η κάθε ηχογράφηση το λέω και αυτό γιατί είναι χρήσιμο αν ψάχνετε κάποιο συγκεκριμένο καλλιτέχνη ας πούμε Μπορείτε να βάλετε keywords εκεί στο ψαχτήρι και να σας πάει ακριβώς στην εκπομπή που μπορεί να ψάχνετε. Άλλη μια εβδομάδα, μια από τις τελευταίες του έτους. Ε, μη φοβάστε όμως δεν θα κάνω εορταστική εκπομπή, χριστουγεννιάτικη, δεν θα παίζουμε έτσι, cringe κομμάτια. Σκεφτικά όμως ένα άλλο έτσι, ιδιαίτερο αφιέρωμα, καθώ ο αλγόριθμο σαν να μου το πρότεινε εδώ και εβδομάδες, ε, ξανά και ξανά εμφανιζόντουσαν βίντεο στο feed μου, ε, με compilation τύπου τραγούδια που δεν ήξερες ότι δεν είναι τα θετικά. Και πιστέψτε μου υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Για να ντλήσω υλικό, ε, είδα δύο από αυτά τα compilation και υπάρχουν τουλάχιστον άλλα τέσσερα-πέντε, οπότε υπάρχει υπερπληθώρα διασκευών που δεν θα χωρέσουν μάλλον όλες σε αυτό το δίωρο ε, Διάλεξα αυτά που ήταν έτσι πιο τρανταχτά κάποια ίσως να τα ξέρετε ότι δεν είναι ε, original αλλά είναι διασκευές και κάποια άλλα μπορεί να σας πιάσω έτσι στον ύπνο να μείνετε με την έκπληξη ε, Κάποια άλλα είναι διασκευασμένα από άλλη γλώσσα από Ιταλικά και Γαλλικά συγκεκριμένα και κάποια άλλα η χρονολογική τους διαφορά από την έτσι, original εκτέλεση μέχρι τη διασκευή είναι πολύ πολύ πολύ μεγάλη. Σ' μπορεί να είναι 2 ή 3 χρόνια. Για να μην πολυλογώ όμως και φλιαρώ και βαριέστε κι εσείς, ε, ας ξεκινήσουμε με το πρώτο κομμάτι αυτού του αφιερώματο. Πολύ γνωστή σύνθεση, μάλλον ε, διασκευή των Everly Brothers, το Unchained Melody, θα το θυμάστε ίσως και σε εκείνη την ταινία με τον Patrick Swayze, ο άρατος αιραστής, Ghost, στα αγγλικά. Ποιοι από εδώ όμω ξέρουν ότι το κομμάτι αυτό όχι απλά δεν είναι κανονικό κομμάτι, αλλά είναι σαν απόσπασμα από μία ταινία που λεγόταν Unchained το 1995. Και εδώ τραγουδάει ο ίδιος ο ηθοποιός, Todd Duncan, από την ταινία Unchained. My love, my darling I've hungered for your touch Alone, long lonely time Time goes by so slowly And time can do so much Are you? Mine. I need your love. I need. Αυτός λοιπόν ήταν ο Τον Ντάνκαν σε μια παλιά ασπρόμαυρη ταινία. Όπως καταλαβαίνετε οι επιλογές ε, του Αποψήνου Δίωρου ε, έχουν να κάνουν πολύ με soundtrack καθώς ε, συμβαίνει κάποιο σκηνοθέτης να θέλει να πετύχει να εφέ ε, βάσει της πλοκής και να, κάποιο τραγούδι να ταιριάζει καλύτερα από κάποιου που έχει ήδη παιχτεί. Και συνήθω θέλει και μια έτσι πιο φρέσκια εκτέλεση. Ε, όσοι θα θυμάστε, ας πούμε, το Moulin ρού και την Κριστίνα ε, Αγγιλέρα, ίσως να μην γνωρίζετε ότι Eleventh Hour, ένα ψυχητελικό group από τα 70's, είχαν γράψει πρώτη φορά αυτό. Βουλευού, αδε, κοσουά και μάκ. Συγχωρέστε με, θα ήθελα να είχατε στοιχειώδη γαλλική προφορά, μόνο και μόνο, α μην καταλάβαιναν τη γλώσσα, μπορούσα να σα τα διαβάσω σωστά. Θέλετε να κοιμηθείτε μαζί μου απόψε, λέγανε λοιπόν η 11th Hour και το πανσίγνωστο Lady Marmelade από το 1974. Στην ουσία, αυτό που ακούσαμε είναι το πρώτο demo που ηχογραφήθηκε, το κομμάτι μετά. Πολύ διασκευάστηκε από πολύ κόσμο... ...αναμεταξύ του η Λαμπέλ, οι All Saints... ...και βέβαια η Κριστίνα Αγγιλέρα... ...στη γνωστή ταινία του Μουλέν Ρούζ. Ε, το επόμενο κομμάτι είναι εκεί στη hip-hop σκηνή. Το 2000 έγινε γνωστό από τους Bahamem... ...με το τίτλο Who Let The Dogs Out. Στην πραγματικότητα πρωτογράφτηκε δύο χρόνια πιο πίσω... Από τον ε, Άνσλεμ και με άλλο όνομα. Ήταν απλά τότε Doggy. Hey, The party was like the party was pumping Hey, a And everybody having a ball Yeah, man, a UPIO Until a man start the name calling Oh, yeah, a UPIO Then girl respond to the call I hear a woman shout out nothing if he don't have a bone. All doggy hold your bone. Hey, a doggy is nothing if he don't have a bone. All doggy hold your bone. no matter ever I go, dem man go get angry. Hey, yo, yo, yeah, I hear them girl calling them canine. Yeah, man, yo, yo, yo, but tell me that's his part party. Oh, yeah, yo, yo, it's, it's a woman in front and them man behind. I hear the party sing. Ενδιαφερτικό λοιπόν, όχι απλά μόνο διαφορετικό στοίχο, doggie σκέτο λεγότανε. Απλά στο refresh ε, ακούμε συνέχεια την προτροπή, την ερώτηση μάλλον, who let the dogs out. Ε, Τελείω διαφορετικό λοιπόν και με έναν έτσι αέρα λίγο Caribbean. Το επόμενο κομμάτι τη αποψηνής ε, εκπομπή υπενθυμίζω αφιέρωμα σε κομμάτια που δεν φανταζόσουν ότι είναι οι διασκευές Έχω μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση καθώς ε, ο original δημιουργός και η διασκευάστρια ε, κυκλοφορήσανε τα κομμάτια τους ακριβώς την δύο χρονιά Το ένδοξο και λαμπερό 1984 Ο Ραφ, Ιταλός, τραγουδιστή και συνθέτης Κυκλοφόρησε το self-control, το οποίο έγινε τεράστια επιτυχία. Ε, ανέβηκε στα charts και σκαρφάλωσε το νούμερο ένα και στην Ιταλία και στην Ελβετία. Και ήταν η απαρχή αυτού που λέμε το ιδίωμα της Ιταλοντίσκο, το οποίο κυριάρχησε στις ευρωπαϊκές σκηνές τη δεκαετία του 80 το κομμάτι λοιπόν διασκευάστηκε την ίδια χρονιά από την Λόρα Μπράνιγκαν και η δικιά της εκδοχή, η δικιά της βερσιόν, έφτασε και αυτή το νούμερο 1 σε χώρες όπως η Αυστρία, η Κοναδά, η Γερμανία και η Ελβετία και επίσης νούμερο 4 στο αντίστοιχο chart της Αμερικής, το Billboard Hot 100. Και οι δύο λοιπόν εκδοχές του κομματιού ήταν εμπορικά πολύ επιτυχημένες από άκρης άκρη της Ευρώπης όλο το καλοκαίρι του 1984 και συνέβη το εξής έτσι ευτράπελο, πολλές φορές η... το ένα αντάλλασε τη θέση του νούμερο ένα στα τσάρτς με το άλλο. Η εκδοχή της Branigan, η διασκευή δηλαδή επί της ουσίας, τελικά έγινε το πιο επιτυχημένο εμπορικά σίγγλ της χρονιάς στη Γερμανία και στην Ελβετία. Το self-control λοιπόν, γιατί γι' αυτό πρόκειται όλη αυτή η κουβέντα, είναι το πιο εμβληματικό κομμάτι των 80s με μια σειρά πολλών διασκευών και remix που κάθε χρονιά από τότε. Οι πιο σημαντικές από αυτέ είναι του Ricky Μάρτιν το 1993, ένα dance remix της σειράς της Brownikan το 2004, η Royal Jigolos το 2005 και το δανεικό dance Group Infernal το 2006. Μέσα στο 1924 το γερμανικό τουέτο Fast Boy συνεργάστηκε ξανά με τον αρχικό δημιουργό, τον Ιταλό τραγουδιστή Raf και φτιάξανε σαμπλαρισμένο αυτή τη φορά, ένα κομμάτι ε, που βασιζόταν στο self-control, ε, του αλλάξαν όμως το όνομα και το ονόμασαν Wave. Ας βυθιστούμε λοιπόν για λίγο μέσα στα βάθια και γκλιτερά τα 80's. Getting around All the people be dancing All over the town said the night be the time To be getting the kick To be rocking the house To be fixing the mix All the party people They be coming out in the night We're gonna get you moved And make you feel alright Fly girls, fly guys They go out in the day And nothing going down the daytime anyway If you like me Well, I don't mind Girl, you know This night beef A funny word I said, walk man I Understand I got double that phone, And back my stand Keep shaking mommy money making To the beat That's so heart breaking Be reaching over big garage And you're walking on into right. a chill my ride I said the daytime Is the playtime It's the gotta make money And the wait time I said the Nighttime night time Is the right time. time It's the dancing to the school Light time I the daytime Is the playtime It's the work until your hair turns Great time I said the, the, time. It's the, time. I said the Nighttime night time Is the right way. time Gonna need a little bit of this fight time the street like In the night. night There's a bad dark guy That could be a right Και αυτή λοιπόν, όπω είπαμε πριν, είναι η original εκδοχή του self-control από τα μακρινά 1984 από τον RAF. Κατά κόσμο, Ραφαέλε Βιτόρι, από ό,τι βλέπω εδώ στη Wikipedia. Να καλησπερίσουμε μικροφωνικά τον Κώστα, τον δικό μας Κώστα εδώ του σταθμού, που σας κρατάει παρέα τα Σάββατα με την εκπομπή Night Visions τον το Φώτη, το Δημήτρη, μας λέει, έχει πολύ καιρό να τα ακούσει αυτό το κομμάτι. Όντως, είναι ένα από τα, ταυτόσημα η της ε, κομμάτια. Και εδώ, με, και καλησπέρα και στη Φίλη Χαρά, που μας γράφει για γνήσια και μαϊμούδες. Θα ακούσουμε σήμερα κυρίως ε, τα γνήσια, τα οποία πολλές φορές είναι και πολύ πολύ διαφορετικά. Πείτε μου τώρα εσείς, όταν ακούτε το όνομα μου του Carlos Σαντάνα και του Γκρουπ Σαντάνα το πρώτο πράγμα που έχετε στο μυαλό σας δεν είναι το Black Magic Woman δεν θα ορκιζόσασταν ότι είναι δικό του αν δε Φλίτουτ Μακ 1968 Black Magic Black Magic Woman I got a black magic woman. Got me so blind, I can't see. But she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. be messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby Cause you might just break up my veggies You got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Περνάει γρήγορα η ώρα με την εγκυκλοπαιδική φάση και όλα αυτά που προσπαθώ να προλάβω να τα διαβάσω και να σας τα πω. Γιατί η αλήθεια είναι, είναι τόσα πολλά τραγούδια της σημερινή εκπομπή που πρέπει να τα ξανακοιτάζω. Δεν είναι αδυνατόν να τα μάθω απ' όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Ε, καλησπέρα και στον Όμηρο, που μάλλον ε, και αυτός νόμιζε ότι της Μπράνικαν ήταν το original. Ε, ευτυχώς η Wikipedia δεν ψεύθεται ποτέ, ή τουλάχιστον μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Αφήνοντας λοιπόν το πρώτο ημίωρο της αποψινής εκπομπής, αφιέρωμα σε original, original εκτελέσεις και όχι τις μαϊμούδες που μας γράφει η φίλη χαρά, οι Exciter's ήταν αυτοί, Do What He, από τα 1963, μόλις ένα χρόνο μετά, η Manfred Mann ε, στην πιο γνωστή διασκευή, που ίσως την έχετε ακούσει και εσείς σε κάποιο πάρτι, την έχετε χορέψει, μπορεί να την έχετε βάλει κι εσείς, αν είχατε κάνει ποτέ, ας πούμε, το DJ. Είναι πολύ κλασικό κομμάτι, έτσι, boogie-woogie, rock'n' roll πάντων, και προσφέρεται για χώρο. Σας είπα και στην αρχή ότι κάποια τραγούδια γίνανε γνωστά στα αγγλικά, αλλά η προέλευσή τους ήταν από την γαλλική. Για να ακούσουμε εδώ τον Ζακ Μπρελ και να το ρίξω έτσι κουίζ εδώ στο chat μέχρι να τελειώσει το κομμάτι, αν μπορείτε να βρείτε ποιο είναι αυτό που η διασκευή του κάπως έκανε ένα σχετικό σουξέτελος πάντων. Adieu les mille, je t'aimais bien Adieu les mille, je t'aimais bien Tu sais, on a chanté les mêmes vins On a chanté les mêmes filles, On a chanté les mêmes chagrins Adieu les mille, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps, tu sais Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme Car vu que t'es bon comme du pain blanc, je sais que tu prendras soin de ma femme, et je veux qu'on rit, je veux condense, je veux qu'on qu s'amuse comme des fous, je veux qu'on rit, je veux condense, qu quand c'est qu'on mettra dans trop. Adieu curé, je t'aimais bien. Adieu curé, je t'aimais bien. Tu sais, on n'était pas du même bord, on n'était pas du même chemin. Mais on cherchait le main port Adieu curé, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps, tu sais Mais je pars aux fleurs, à la paix dans l'âme Car vu que t'étais son confident Je sais que tu prendras soin de ma femme Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Je veux qu'on s'amuse comme des fous Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Quand c'est qu'on mettra le trou. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien Tu sais, j'en crève de crever aujourd'hui Alors que toi, tu es bien vivant Et même plus solide que l'ennui Adieu l'Antoine, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'étais son amant, je sais que tu prendras soin de ma femme. je veux qu'on rie, je me condense, je veux qu'on qu s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je me qu condense, quand c'est qu'on mettra dans ton roue. Adieu ma femme, je t'aimais bien. Adieu, ma femme, je t'aimais bien, tu sais Mais je prends le train pour le bon dieu. Je prends le train qu'avant le tien Mais on prend tous le train qu'on peut Adieu, ma femme, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps, tu sais Mais je pars aux fleurs, les yeux fermés, ma femme Car vu que je les ai fermés souvent Καρέ του κόνι στο τσάτ. Καθώ είναι ο κόστο που σα έγραψε και στην αρχή, που είναι τα Σάββατα με την κωπή, μα χαιρέτησε και ο όμω και πριν από λίγο συντονίστηκε και η Κατερίνα δεν πειράζει. Ε, μεγάλος βραχνά το χριστιανιάτικο στόλισμα ειδικά άμα δεν το κάνεις έτσι για το γούστο σου και πρέπει να το κάνεις για κατάστημα που διατηρείς ο Όμηρος, Κατερίνα και εγώ συμπάσχουμε και τι να πω αυτό το πράγμα που όλο και πιο νωρίς μέσα στο Νοέμβριο βλέπεις τους πάντες να στολίζουν έτσι σε πιάνει λίγο μια πως το λένε στα αγγλικά peer pressure ότι πρέπει να το κάνει και εσύ α πούμε και μετά περνάνε και άλλο ημέρε. Και νιώθεις κι άλλο άγχος ότι έχεις μείνει πίσω. Στο τέλος, δεν ξέρω, εγώ πετάω μια γυρλάντα, μερικά λαμπάκια και λέω, εντάξει, αυτό είναι το στόλισμα. Αυτός ήταν ο Ζακ Μπρέλ λοιπόν, λέει Μποντ, που σημαίνει στα γαλλικά «Ο έτοιμο θάνατος». Από τα 1961, βέλγος ο Ζακ Μπρέλ, αλλά κάπως θεωρείται ο εθνικό πούμε, στάρ τη Γαλλία. Οι στίχοι ξαναγραφτήκαν από την αρχή το 1963 από τον τραγουδιστή και ποιητή Ρόγκ McQueen, ο οποίος οι στίχοι περιγράφουν ας πούμε, έναν τιμωθάνατο άνθρωπο, ο οποίος αποχαιρετά του οικίους του. Έγινε πολύ μεγαλύτερο hit από την εκδοχή του Jack Μπρελ το 1974 από τον Terry Jacks, ο οποίος φυσικά... Το είχε ονομάσει «Seasons in the sun». Νομίζω αν έτσι δείτε ε, κλιπάκια που με το, έτσι, απεικονίζουν ας πούμε, την Αγγλία των 70s είναι πολύ κλασικό κομμάτι ε, που θα παίξει αυτό. Ε, Διασκευάστηκε επίσης από τους Westlife, Του θυμάστε, ένα ξεχασμένο boy band και έγινε νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο τα Χριστούγεννα του 1999. Το επόμενο κομμάτι και αυτό είναι ε, ε, το μάθαμε πρώτη φορά από μια ταινία ή τουλάχιστον η δικιά μου γενιά. Και όχι δεν το έχει τραγουδήσει η Σερ η κυρία Mary Clayton από το 1963 μας περιγράφει τι τρέχει τέλο πάντων με το φίλι του. Αν χτες ήταν τρόπος του Λέγιν 1990 όπου είδαμε για πρώτη φορά την ταινία οι γοργόνες Mermaids με την Σερ, με την Βανόνα Rider και την Αχ Alzheimer. Ξεχνάω το όνομα της μικρής που έπαιζε και στο Adams Family. Θα το ψάξω, θα σας το πω. Ε, εκεί λοιπόν, τουλάχιστον η δικιά μου γενιά πρωτοάκουσε αυτό το κομμάτι, το οποίο όμως δεν είναι της ε, Σερ. Ε, η Μέρι ε, Κλέιτον ηχογράφησε την ε, αυθεντική εκτέλεση τα 1963. «The soup soup song» εντός «It's in his kiss η επόμενη τριάδα κομμάτιών είναι αφιερωμένη στον βασιλιά, ο οποίος μάλλον ήταν και βασιλιάς άρχικλευταράς. Ε, Μη με παρεξηγήσετε, δεν υποστηρίζω ότι τα τραγούδια έχουν να δώσει credits, απλά έκανε επιτυχίες με ε, πάτηματα αλλονών. Τρία σερή κομμάτια, λοιπόν, θα ακούσουμε, τα οποία γίνανε γνωστά από τον Μπρίσλη και δεν είναι δικά του. Αρχή γεννωμένης με το Blue Sweat Shoes. blue shoes my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do but uh-uh, honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue sweat shoes you can do anything but lay off of my blue sweat shoes go, oh, okay. My car, you drink my liquor from my old flute jar, you do anything that you want to do, but uh-uh, honey, lay off of them shoes, and don't you step on my blue shoes. You can do anything, but lay off my blue sweatshirt. right? money, two for the show, Free to get ready, now go catch up, but don't you, step on my blue suede shoes, you can do anything but that's of my blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby, blue. Υπάρχει μια σχολή που υποστηρίζει ότι ο Elvis ήταν κλέψήτυπος σε πάρα πολλά πράγματα από τον τρόπο ας πούμε που χόρευε, ο οποίος ήταν ξεπατικωμένος από τα, τα έγρικα and roll και blues μέχρι τον τρόπο της φωνής του, μέχρι μέχρι, μέχρι διάφορα άλλα. Ε, δεν είναι η δουλειά αυτής της εκπομπής ε, και εμού του παραγωγού να τον εκθρονήσει από τον βασιλικό του θρόνο, απλά επισημαίνουμε έτσι περικά πράγματα. Ε, όπως είπα και στην αρχή, κάποια κομμάτια του το playlist μπορεί να πείτε... Α, ναι, το ήξερα ήταν διασκευή. Κάποια όμως άλλα. Αλλά... Πώς να το κάνουμε, έχουν συνειφαστεί τόσο πολύ στην κοινή συνείδηση ότι είναι του συγκεκριμένου όποιου καλλιτέχνη και... Αν ακούσετε, α πούμε, αυτό που θα ακολουθήσει, δεν θα το βάζετε ποτέ ο μυαλό σα ότι μια από τι πιο γνωστέ και τρυφερέ μπαλάντε του Πρίσλεϊ μα έρχεται από το 1927, παρακαλώ. Oh, For though we have parted, I love you and I always will. And while I'm so lonely, I'm writing you only to see if you care for me still. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kiss you and call you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your door? Is your, your, your heart filled with pain? Moments of days now gone by. And often I wonder if I made a blunder by letting you Αυτό λοιπόν και μένει ήταν το κομμάτι που σκάλωσα πιο πολύ απ' όλα όταν μάζευα χτες την ε, πραγμάτια των ε, mp 3 Charles Hart, 1927 παρακαλώ, ε, Μεσοπόλεμος δηλαδή, Are You Lonesome Tonight και αφήστε τον ε, Presley να λέει τα δικά του. Τελείως διαφορετική εκδοχή, οι στίχοι είναι οι ίδιοι. Ε, ε, έτσι του Elvis... Ε, σε σύγκριση με αυτήν ακούγεται έτσι πιο ξελιγωμένη, πιο, πιο ερωτιάρη και εδώ ακούγεται πιο, πώς να το πω, λυρική, πιο έτσι από διήγημα του μεσαίωνα, τη αναγέννησης τέλος πάντων. Συμφωνεί και η φίλη συνάδελφος εδώ, ε, πραγματικά σοκ και έχουμε και μερικά ακόμα έτσι τρανταχτά, τρανταχτές για το υπόλοιπο της εκπομπής. Κλείνουμε την τριάδα των ε, κλέψιμαϊκών του Πρίσλι με τον Μάρκ ε, Τζέιμς. Ε, Και αυτό είμαι σίγουρος ότι θα νομίζετε ότι ήταν του βασιλιά. Για να δούμε. Because I love you too much, baby But why can't you see Mark James, λοιπόν, για ύποπτα μυαλά, Suspicious Minds, επίσης πολύ μεγάλο σουξέ του Elvis και μάλιστα σε δύο βερσιών από ό,τι θυμάμαι. Μία που είναι 2,5 λεπτά και άλλη μία που είναι 5-5,5 λεπτά. Και νομίζω ότι για να την ξεχωρίζουν τα ραδιόφωνα εκείνη τις εποχής, είχε και ένα έτσι fade in στη μέση του κομματιού. Οπότε μπορούσαν να διαλέξουν ποια από τις δύο, ας πούμε, βερσιόν θα παίξουν. Καλησπέρα και στην τρίτη ζυγό της παρέας, την ε, κυρία Μπέλα Λεμονίδου. Ε, εντάξει, λοιπόν, ανήσουν ο βασιλιάς και είχες ε, τον ε, στρατηγό εκεί που είχε για μάνατζερ και είχες και την ομορφιά και το ταλέντο και τα λοιπά και τα λοιπά. Ε, όποιο τραγούδι και να σου δίνανε θα το έκανε σε επιτυχία. Αν ήσουν όμως κάποιο από τα σκαθάρια θα είχε την ίδια τύχη μετά τη διάλυση του γκρουπ. Αν δεν ήσουν στη διάδα εν ολίγεις, Αν δεν σε λέγανε Τζον Lennon ή Paul McCartney και σε λέγανε George Χάρισον, θα μπορούσες να βγάλεις ένα hit από μόνος σου. Ο George Harrison το κατάφερε, το έκανε και έγινε... Ούλτρα πετυχημένο hit, μόνο που δεν ήταν δικό του. James Ray, Got My Mind Set On You. Ο Ρούντι Κλάρκ έγραψε και συνέθεσε το κομμάτι αρχικά με τίτλο «Got my mind set on you». Κυκλοφόρησε τελικά με τη φωνή του Τζέιμς Ρέι το 1962 κάτω από το τίτλο «I've got my Mindset on you». Ένα «I» προσθέθηκε μπροστά στον τίτλο. Και μία έτσι υπεριορισμένη βερσιόν αυτού του κομματιού Mindset on you ενα i προσθεθηκε μπροστα στον τιτλο και μια ετσι περιορισμένη βερσιον αυτου του κομματιου κυκλοφορησε αργοτερα την ίδια χρονιά σαν «Single» στην εταιρεία Dynamic Sound Records, με τα credits να ανήκουν στον James Ray και την Hats Davy, Orchestra and Chorus. Το κομμάτι έχει μια πληθώρα διαφορετικών μουσικών οργάνων, καθώς και ένα ε, λαούτο, κινέσικο λαούτο, Chinese Lute, γράφω, διαβάζω εδώ, υποθέτω κάτι τέτοιο θα ήτανε. Ε, καταλαβαίνετε ακούει κανείς ότι έχει έτσι πολύ πλούσια παραγωγή αρκετά χρόνια λοιπόν μετά το 1987 το έβαλε σαν σίγγλο George Harrison στον δίσκο του με τίτλο Cloud9 και έγινε βέβαια αρκετά μεγάλη επιτυχία σκέφτομαι ότι όταν το κομμάτι πρωτοκυκλοφόρησε, οι Beatles ήταν σχετικά στην αρχή τους, οπότε μπορεί να το θυμόταν από τότε. Λέω, κάνω μια εικασία. Ε, λίγα κομμάτια ε, έχουν συνδεθεί έτσι με το, τα δικαιώματα των γυναικών, αν θέλετε, και τα, το θέμα της ισότητας, όσο τον ύμνο που τραγούδησε η Αρίθα Φράγκλιν, που... Έτσι για να το καταλάβουμε μας το κάνει και Spelling R-E-S-P-E-C-T Respect λοιπόν ε, Άλλη μια έκπληξη για μένα που δεν ήξερα Ότι δεν ήταν της κυρία Σαρίθα Παρά μόνο του Ότι ready. Respect λοιπόν smile, dared to listen. Ακριβώς τα μισά τη αποψινής εκπομπής, μία ώρα πίσω μας, μία ώρα μας απομένει. Και για σας που συντονιστήκατε ακριβώς τώρα, είναι η εκπομπή από Λάφιστα Ανέθινα και έχουμε αφιέρωμα σε κομμάτια που δεν φαντάζεσαι ότι δεν είναι τα αυθεντικά. Ότι είναι διασκευέ και ότι μια μυστήρια, original, εκτέλεση κρύβεται από πίσω. Καλησπέρα μικροφωνική και στο φίλο Στέλιο που μας γράφει τα περισσότερα κομμάτια της είναι εκπλήξης γι' αυτόν και πολύ χαίρομαι. Ήθελα έτσι το στοιχείο του φινδιασμού σε αυτή την εκπομπή. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Πίνο Ντονάτζιο από το 1965 και αν σας φαινόταν γνώριμη μουσική, ένα χρόνο αργότερα η Dusty Springfield διασκεύασε το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο στα Ιταλικά λεγόταν «Io che non vivo senza te» ε, «Εγώ που δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα» ε, Η Dusty Springfield το άλλαξε τελείως λοιπόν, τους στίχους «You don't have to say you love me» ε, Μεγάλη επιτυχία το πρωτότυπο στην Ιταλία και αντίστοιχα μεγάλη επιτυχία η εκτέλεση της Dusty σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο οι Everly Brothers ανοίξαν την εκπομπή, αλλά από την ανάποδη. Αν θυμάστε, το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Unchained Melody, το Original, το οποίο το διασκευάσαν οι Everly Brothers και εδώ έχουμε... Ε, τα πράγματα που είναι ανάποδη. Η ε, Νάζαρεθ κάνανε πολύ μεγάλη επιτυχία στα 70s με την ε, αρχή της με την μπαλάδα τους Love Hurts εδώ το original. I'm yeah. some fools mm -hmm. «Everly Brothers» λοιπόν, από τα μακρινά και ας το πούμε αθώα 50s, «Love Hurts». Ε, μεγάλη γέλα είχε κάνει η version των «Nazareth». Νομίζω εκεί στις ε, συλλογές που βγαίνανε αβέρτα 18 και 90 με κάτι τίτλους τύπου «Metal Ballads» ή «Rock Ballads», πάντα πήγε και το «Love Hurts». Ο επόμενος κύριος ε, έχει γράψει σπουδαίες κομματάρες και τον έχουν διασκευάσει πάντες. Ντρέπομαι να το πω ότι μέχρι και χτες που τον ε, αναζήτησα ε, λόγω του δεν ήξερα την ύπαρξή του ή τουλάχιστον δεν ήξερα ε, τα πρωτότυπα τραγούδια του. Έχουν πάρει από αυτόν άπαντες από τον... Ε, Τζόνι μέχρι μέχρι του B 40 Να, εδώ για παράδειγμα ένα κράσι κόκκινο-κόκκινο. Still need Red, red wine. It's up to you. All I can do, I've done. But memories won't go. No memories won't go. I'd have sworn. But with time thoughts of you would leave my head i was wrong and i find just one Tearing upon my blue, blue heart, I'd have sworn that with time, parts of you would leave my head. I was wrong, and I find. here λοιπόν. red red wine Ή you το forty στα 80 το... Τσιτώσαν λιγάκι πιο προς το ρεγκε Και το κάνανε ένα διαχρονικό χιτάκι που πεζόταν πολύ στις δίσκο εκείνης εποχής Γιατί ας μη γελιόμαστε, μπαρ τότε όλα λεγόντουσαν δίσκο Ένας σκηνοθέτης που έχει μεγάλη λατρεία για τα soundtrack και τα φροντίζει ο ίδιος προσωπικά Είναι φυσικά ο Κουέντιν Ταραντίνο και ίσως στην Ελλάδα την πρώτη φορά που ακούσαμε το όνομά του ε, ήταν εκεί, το 1994 με το Pulp Fiction και όσοι προωθήκαμε την ταινία, καταβροχθήσαμε έτσι αδιφάγα το soundtrack και ένα κομμάτι ξεχώριζε από αυτά μόνο που δεν ήταν τον Urge Overkill αλλά εδώ, του κυρίου Neil Diamond για ακόμα μια φορά Girl, you'll be a woman soon You'll be your woman soon Love so much, can't count all the ways I die for your girl, and all they can say is it's not your kind They never get tired of putting me down and I never know when I come around What I'm gonna find Don't let them make up your mind Don't you know? Take my Νομίζω όλοι θυμόμαστε και τη σκηνή με την Ομά Θέρμαν και τον Τζον Τραβόλτα και το κομμάτι που παίζει από πίσω. Και θα φανταζόμασταν όλοι ότι είναι ένα πολύ cool συγκρότημα ή urge overkill που γράψαν αυτό το κομμάτι. Και δεν ξέρω, ίσως ε, μάλλον αυτό δεν τους ξανακούσαμε ποτέ γιατί ήταν αλλού Οπότε ίσως δεν είχαν αυτό το κάτι για να παραμείνουν στην επιφάνεια των πραγμάτων. Ε, είπαμε πιο πριν για τα 80s και κάποια κομμάτια, εντάξει δεν ήταν τόσο στην ε, χορευτική σκηνή, αλλά σε αυτό το έτσι hard rock ή glam rock αν θέλετε, ε, κάποια τραγούδια είναι ορόσημα. Και όλοι νομίζουμε ότι η Joan Jett και οι Blackhearts, ε, αυτοί ήταν οι πρώτοι που είπαν πόσο αγαπούν το rock'n'roll. Αν δε όμως... Έξι χρόνια πριν το 1975 το συγκρότημα The Arrows γράφει για πρώτη φορά αυτό το νήμνο I love rock and roll I saw her dance and dance by the She must have been about 17, mm. the beat was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah me, and I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah. Up and after her name, that don't matter, she said, 'cause it's all the same.' I said, 'Can I take you home where well, we can't be alone?' Next, we were moving on, and she was with me, yeah, me. Next, we were moving on, and she was with me, yeah. Εντάξει, πάντως η Joan Chet ε, την ακούγαμε και την ακούμε και αρκετά χρόνια μετά, ε, πράγμα που δεν ισχύει για τους ε, Άρους. Πολλές φορές ε, διαπίστωσα το ίδιο μοτίβο σε αυτό το αφιέρωμα, ε, ή το ένα, δηλαδή ο πρώτο εκτελεστής, α πούμε, να τον ε, Φάιμαρ Μάγκα, ή και το ανάποδο, ε, η δοξασμένη Original εκτέλεση να μην μπορέσει ποτέ να επισκιαστεί από το τη διεσκευή. Εδώ έχουμε ένα πρωτότυπο που μάλλον κανείς δεν το ήξερε ποτέ ότι υπήρχε. Τι θυμάστε την Νάταλι Μπρούγλια και το Τόρν. Εδώ είναι η αυθεντική δημιουργός Έτνα Σουαπ. Guess the fortune teller's right I should have seen just what was there And not some holy light But you crawl beneath my veins now I don't care, I have no love I don't miss it I'm Έντιναν swap η αυθεντική δημιουργός του Τόρν. Ε, λίγο άνευρο το συγκεκριμένο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Και πάμε πάσα στο κομμάτι που έδωσε την αφορμή για αυτό το αφιέρωμα. Αν θυμάστε πριν δύο εβδομάδες εδώ η Κατερίνα του δεν πειράζει, έκανε αφιέρωμα για εκπομπή στο τηλέφωνο και κάτι λέγαμε εκεί μηνυματικώς για τους blondie και αν θα βάλει το κόλμι, αν θα βάλει το hanging on the telephone και θυμήθηκα το κομμάτι που ακολουθεί, το οποίο είναι το hanging on the telephone και δεν είναι τον blondie είναι τον uh, The Nerves και είχε um, ενδιαφέρον γιατί όπως uh, τα έλεγα τότε με την Εκατερίνα, θα ορκιζόμενο ότι είχα κάνει μια εκπομπή σαν τη σημερινή και όσο και αν έψαξα σε κοιτάπια μου, δεν βρήκα τίποτα, οπότε δεν ξέρω, λέτε, να το φαντάστηκα ή μπορεί, ας πούμε, να είχα βάλει δύο-τρία κομμάτια, ας πούμε, μέσα στην Playlist. Όπως και να το κάνουμε, ε, εδώ η ακολουθή αφορμή αυτού του αφιερώματος. Is your way? τα εσύ και στο τελευταίο ημιορότης απόψινής εκπομπής «Απολαύσεις τα ανεύθυνα» και αν συντονιστήκατε μόλις τώρα στον Κόνη, η εκπομπή καταπιάνεται με τραγούδια που δεν ήξερες ότι ήταν διασκευές. Και βέβαια παίζουμε τα πρωτότυπα. Ε, μεγάλη επιτυχία εκεί στα 80's με την Άλλη Λένοξ «No More I Love Yous». Ε, κομμάτι που το έκανε solo ε, εφόσον ε, είχε αποχωρήσει από τους Eurythmics εδώ από την original Banda The Lover Speaks με τον ίδιο τίτλο φυσικά έχουμε πει για αρκετά κομμάτι το αφιερώματο ε, από ταινίε. Ε, εδώ είναι μια ακόμα τέτοια περίπτωση καθώς ε, η διασκευή από τους ε, Wet Wet Wet Μπήκε να θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος δηλαδή, στο τέσσερις γάμι και μια κηδεία. Και εδώ φυσικά από τους ε, δημιουργούς του, οι Trogs, ξέρετε ποιοι είναι, αυτοί που τραγουδούσαν ε, και το wild thing. Love is all around me. και νομίζω οι ε, περισσότεροι ίσως θυμόμαστε από το Wild Thing εδώ ε, Original εκδοχή το Love is All Around που ε, το θυμηθήκαμε από τους Wet, Wet Wet Wet αλλά νομίζω και αυτό έχει μπει σε πολλές άλλες συλλογές ε, 90s Λέγαμε πιο πριν εκεί περί τα μισά για την Αρίθα Φράγκλιν και πώ έχει ταυτίσει το όνομά με το Respect έτσι και την... Ε, η γυναική αντινάμωση, empowerment, πείτε το πώ θέλετε, ε, η Cindy Λόπερ αρκετά χρόνια μετά την Aretha Franklin, Franklin, με θα τραγουδούσε ότι τα κορίτσια απλά θέλουν να βγουν έξω και να περάσουν καλά. Και ποιος δεν θυμάται, κάποια 80's ταινία, η ελληνική ή η ε, που να παίζει αυτό το έτσι, 80s ε, anthem. Και όμως ε, δεν ήταν της ε, Lauper. Robert Hazard, «Λίγα χρόνια πιο πίσω», «Girls just wanna have fun». σα πιο προς το post punk ο Robert Hazard εδώ ε, η εκδοχή της συντιλώπεις λίγο πιο γιούχου, πιο χορταστική πιο χορηγτική ε, εδώ πιο επιθετικός και πιο κατακελτικός αν θέλετε ο Robert Hazard ο Κατ Stevens, ένας έτσι ιδιόρυμος καλλιτέχνης που άλλαξε και αυτός πολλά πράγματα στην πορεία της μουσικής του εξέλιξης και ένα από αυτά ήταν και το όνομά του. Αν θυμάστε κάποια στιγμή ε, ασπάστηκε τον ε, μουσουλμανισμό και ε, κάπως έχει κάνει και το όνομά του, δεν το θυμάμαι τώρα να σα το πω. Ε, ε, εδώ όταν ε, έγραφε για πρώτη φορά τι συμβαίνει... Με την πρώτη πρώτη πληγή. Τα έχουν τραγουδήσει και οι τρύπες. Πονάει πάντα η πρώτη φορά. Ε, κάπως έτσι. The first cut is the deepest. I would have given you all of my heart But that someone is torn apart She's taken almost all that I've got But if you want, I'll try to love again Baby, I'll try to love again But I know The best card is Για έναν πολύ όμορφο τρόπο δεν μπορώ να τον εξηγήσω, η μουσική του Κατ πάντα μου φαίνεται έτσι πολύ φρέσκια και καινούρια με κάποιο περίεργο τρόπο. Το 1967 λοιπόν, πόσα χρόνια πίσω, ε, κυκλοφόρησε από τον Βρετανό τραγουδιστή και συνθέτη Κατ Stevens Στην πραγματικότητα πρώτη φορά κυκλοφόρησε με τη φωνή της P.P. Arnold, η οποία διαβάζουμε εδώ ήταν I δηλαδή... Όπως λέμε οι Ρουβίτσες, οι ήταν αυτές που τραγουδούσαν μαζί με την Τίνα Τάρνερ και τον άντρα της Άικ ε, Κυκλοφόρησε λοιπόν με τη δικιά της φωνή τον Απρίλιο του 1967 και η εκδοχή του Stevens, η οποία και ακούσαμε μόλις ε, κυκλοφόρησε στο άλμπουμ του New Masters το Δεκέμβριο του 1967, δέκα χρόνια αργότερα το έκανε αρκετά πιο γνωστό η διασκευή του Ροντ Stewart. Ε, τότε εκεί στα 90s νομίζω όλα τα περιοδικά του να αναφέρανε την Τίνα Τάρνερ γράφανε η γιαγιά του rock, η γιαγιά της pop και αντίστοιχα και το Ροντ Stewart ο παππού. Ε, πλέον μόνο ο Στύουαρτ είναι στη ζωή. Ε, άρα και τώρα πώς θα τον αποκαλούν ε, μαθουσάλα. Ε, παρατηρώνται με αξύ ότι πολλά κομμάτια του σημερινού αφιερώματο πατάνε σε εμβληματικές εταιρείες όπως η Motown, η ε, Stacks Records και άλλες αντίστοιχες. Να λοιπόν μια καλή αφορμή για αφιέρωμα στο προσοχές μέλλον καθώς πλησιάζουμε προς τον να αποχαιρετήσουμε αυτή τη χρονιά. Οι Melodians ήταν αυτοί που έτσι σχεδόν βιβλικά τραγούδησαν για τους ποταμούς της Βαβυλώνας. Rivers of Babylon. Λάθος λοιπόν που έκανε εικασία για την θρησκευτικότητα αυτού του κομματιού. Το Rivers of Babylon λοιπόν είναι ένα κομμάτι των Rastafari γραμμένο και ηχογραφημένο από τον Brent Doe και τον Trevor McNaughton στο τζαμαϊκανικό reggae group των Melodians το 1970. Η στίχη είναι προσαρμογή από τα κείμενα των ψαλμών 19 και 137 από την εβραϊκή βιβλό. Η original εκδοχή των, του κομματιού των Melodians εμφανίστηκε και σαν soundtrack στο άλμπουμ, soundtrack δηλαδή της ταινίας του 1972, The Harder They Come, που το έκανε έτσι διεθνές γνωστό. Το κομμάτι φυσικά όπως όλοι ξέρετε γνώρισε δεύτερη νιώτη στην Ευρώπη το 1978 από την διασκευή των Bonnie M οι οποίοι βραβευτήκανε με χρυσό δίσκο και είναι ένα από τα κομμάτια που μπήκανε στο top 10 της, του Ηνωμένου Βασιλείου και έχουν τις πιο ψηλές πωλήσει όλων των εποχών. Το B-side του συγκεκριμένου σίγγλ, τον A Bonnie Aime, δηλαδή Brown Girl in the Ring, επίσης έγινε πολύ μεγάλο hit. Αυτό ήταν λοιπόν φίλες φίλοι, άλλη μια εκπομπή, απολαύστε ανέθινα, έφτασε στο τέλος της. Ε, ελπίζω να περάσετε καλά και να έτσι περάσετε τώρα, να σας έκανα καλή παρέα και να μάθατε και μερικά πράγματα, έτσι να εντυπωσιάζετε τους φίλους σας που λένε. Θα σας αποχαιρετήσουμε ένα ακόμα κομμάτι, έτσι, σκαρέγγε. Οι Μπλόντι που τους αναφέραμε και πιο πριν, τους άρεσαν πολύ να εκτελούν και να δησκευάζουν διάφορα κομμάτια, τα οποία με τη συνέχεια τα κάνανε και αυτοί, έτσι, δικό τους κτήμα και δικιά τους επιτυχία. Πριν λοιπόν καταπιαστούν οι μπλόντι με το The της high ήταν δημιουργία των παραγκόνους και με αυτό το τραγούδο θα σα αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε, απολαμβάνετε ανέφθηνα.